Οι οχτρί, και τους φιλέψαμε, οι δορκεγι, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί. Να μας τέλος πού εδώ η Νορία Λ.Ε.Φ.Μ. μας 97,8 στην Αθήνα, τους 117,9 στη Θεσσαλονίκη. Λάνα κανελίστο μικρόφωνο, Αντώνης Μορτάκης στον ήχο. Μουσική επιμέλεια εντελώ πριβέ οικογενειακή σήμερα από την αδραφούλα μου την Άνση Προσπάθησε να κάνει ένα ποτουπορία από τα 50-200 τραγούδια που ξέρει ότι είναι τροχιοδεικτικά Του κεφιού μου και της καλής μου τη διάθεση Και τα τραγουδάμε στις παρέες και τα ευχαριστιόμαστε και τα παραγγέλνουμε Και μας σημαδεύουν από τα μικρά τα μαζώστα σήμερα Αυτά που λέει κανένας ή εντελώ υποκειμενικές επιλογές συνοδεύουν σήμερα Άρα είναι το δικό μου κέ το δικό μα κέρασμα, αλλά πάντω το δικό μου κέρασμα, μια και έχω τα γενεθλιά μου τη Δευτέρα στον αέρα. Δεν πάμε. Μπορείτε να μου ευχηθείτε ό,τι θέλετε, μέχρι και να πάω να. και εγώ δεν ξέρω τι. Και το λέω αυτό γιατί στι μέρε μα αυτό είναι περίπου αστείο και περίπου ευχή με το στρες που επικρατεί γύρω-γύρω. Λοιπόν, ε, κάνω το χιούμορ που κάνουμε όταν είμαστε μεταξύ μα, έτσι. Και ξέρετε ότι επειδή υπάρχει μικρόφωνο μεταξύ μα, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αλλάξω και να είμαι διαφορετική εποφ... όταν είμαι με του φίλου μου. Αυτά που συμβαίνουν γύρω γύρω, βεβαίως λέω να τα σχολιάσω Αλλά να το πάω σήμερα με την εξή έννοια μαλακά, να μην λέω πολλά Γιατί αν πω πολλά δεν μπορείτε να παίξω καθόλου μουσική ε, Δεν ξέρω θα κατηθώ εντός των προσχημάτων Και δεν ξέρω αν θα καταλήξω έτσι όπως λέει ο Τσίπρας ε, Να είναι όλο το σχέδιο μιας αριστεράς στην Ελλάδα να πηγαίνει κάποιος αβαρυγκόμητα στο νοσοκομείο η ευχή μου είναι να μην πηγαίνει κανένα στο νοσοκομείο όχι γιατί τα νοσοκομεία είναι έτσι όπω είναι αλλά γιατί δεν χρειάζεται να υποθηκεύει την υγεία του και να την αφήνει βορρά στους λύκους του συστήματος γύρω γύρω και επειδή η αστυνομία αυτή τη στιγμή το σώρα ψάχνει έφαγε λέει 8 χρόνια κάθερξη άνευ αναστολής και επειδή δεν θα τον βρούνε όπως δεν θα μιλήσει και ο αστυνομικό. Φαντάζομαι ότι στα χέρια της αστυνομία, κάποιο άλλος που θα είχε κάνει ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα θα τα είχε πει όλα σε 36 ώρες. Φαντάζομαι πολύ με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣΠΑΗ αυτή η ιστορία. Τα λέω ως μικρές σκοτινιές, μικρές σκοτινιές. Έτσι να φωτίσω κι εγώ, δίκειν, τένας σα πω, μηδιακής διαφυγής, μια κατάσταση η οποία είναι τόσο άθλια, που χωρί να το θέλει κανεί στο Σταυρό σου και λες Παναγιά μου, μην μου λάχει και τίποτα, γιατί έτσι που είναι τα πράγματα, καήκαμε. Η ευχή μου λοιπόν ισχύει, την κάνω κι εγώ στον εαυτό μου, τη λέω και στον καθένα και στην καθεμιά από εσά, είτε γιορτάζει είτε δεν γιορτάζει. Γιορτεία πρέπει να είναι κάθε μέρα η ζωή μα, να μην σα λάχει τίποτα, να μην χρειάζεστε τίποτε παραπάνω από την καλή σα την καρδιά και αυτά που βγάζετε με τα χεράκια σα. Τα υπόλοιπα, κυνηγητό. Άμα δεν του πάθει κανένα στο κυνηγίτο, δεν πρόκειται να βρει άκρη. Έτσι λοιπόν, έρωτα σαν μήνα Μάρτη. Ο τραγου, το τραγούδι και η μουσική και η στίχη είναι του Μάκης Σεβιλόγλου και νομίζω ότι λένε τόσα για το Μάρτι που με έσχεσε ήδη γέρνη προς το δεύτερο μισό του και πάμε να μπούμε γεμάτα στην Άνοιξη η μετρολογική λέει ότι θα έχουμε ένα από τα πιο παγωμένα Πάσχα που είχαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια μακάρι να πέσουν όλοι έξω και να έχουμε ένα ήρεμο, ζεστό, χωρί αέριδες και χωρί κακοκαιρίε. Πάσχα μπήκαμε στην Άνοιξη, τη χαρούμε μαζί. Όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι και αντάρτης ο Μάρτης, έτσι, για να συνενογιόμαστε. Μουχτώνει πάλι και ο ουρανός, τα μάτια του ανοίγει. Γίνεται η σκέψη μου καπνός και ένας καημός φαρείς γλυκό με τη λίγη. Βαρένω. Με τα μάτια μου τα βλεφάρα μου γέρνουν Και από το στρώμα μου γλυκά σαν χάδια που έρχονται Κρυφά τα όνειρα με παίρνουν ερώτα, σαν τα πτήσα το τόσα μήνας και Σκέψα και καμώματα ερώτα σαν αυτή που τους δυστήκε αν αρχισμε στη γατακιά των βρίσκων τα σπραξιμένα, σου πρώι μου την ομορφιά τα μάτια μου ανοίγω. Του φλώνω με στο πρώτο φω και ένα καφέ. Μάρη γλυκό μέσα με φέρνει λίγο. Φυσαφώνια και τα νερά τα λάζε. ρουχα που φοράς μες στο μυαλό μου και δύσκολα μου φάσει Γύνο έρωτα τα Σαν τάρτης, και για μόνα τα. έρωτα του ο καρδίς, Τα ντό σαν μήνα μαρτή, και καμώματα. έρωτα σαν αυτή που του ο Με στην χαρτακιά των βρίσκουν τα σπραξιμώματα. Γύρω έρωτα σαν τα ντζά, και καμώματα. έρωτα σαν αυτής, που του με του, τα Μ, να είναι καλά τον Αντσάκη γιατί όντως αυτό είναι γενέθλιο τραγούδι <laughs> Τι είναι να γίνει για όσους και όσες είναι γεννημένοι μέσα Και γεννημένες μέσα στο μάθη. Λοιπόν τώρα υπάρχει μια είδηση Εσείς θα μου πείτε τώρα τρέχει στην επικαιρότητα χ ψι Εγώ σας πω μια είδηση που για μένα είναι μια θλιβερή, ιονή επικαιρότητα η οποία επιτρέπει άμα την ακούσετε στον καθένα και στην καθεμιά από εμάς να μετρήσει τα κότσια του με το δικό του πύχη να μετρήσει τον εαυτό του με το δικό του πύχη να μετρήσει το κτίνος μέσα του με το δικό του πύχη το πείραμα λέγεται πείραμα κινηδιάσιμο του Μίλιγραμ. Το πείραμα λοιπόν του Μίλιγκραμ έχει ω εξή. Παίρνουν ανθρώπου, του δίνουν εντολέ και του βάζουν να κάνουν ηλεκτροσόκ σε άλλου ανθρώπου. Όταν γίνεται το πείραμα, το ηλεκτροσόκ βεβαίω είναι εικονικό. Πατάνε κουμπιά. Αλλά βλέπουν ηθοποιό που δεν ξέρουν ότι είναι ηθοποιό, σε άλλη αίθουσα, κάθε φορά που πατάνε το κουμπί και κάνουν ηλεκτροσόκ, η ηθοποιό ή ο ηθοποιό να ουρλιάζει. Δηλαδή βλέπουν ότι βασανίζουν. Πώ νομίζετε. Στου 10 συνεχίζουν το πείραμα μέχρι που άλλο σχεδόν τα φτίν. Για βάλτε τον εαυτό σα στη θέση του. Είμαι σίγουρη τώρα που το λέω αυτό, όσοι με ακούτο από και να βρίσκεται. Σε σπίτι υπολογιστή ή σε ραδιοφωνο στο αυτοκίνητο κτλ. Θα πείτε εγώ ποτέ. <laughs> Δεν υπήρχε προτιστικό να κάνω ολοκληρωσοξι άλλο άνθρωπο. Δυστυχώ θα σα τρομάξω 9 στου 10. 9 στου 10. Αυτό θεωρείται πείραμα ορόσημο για την επιστήμη της ψυχολογίας. Φτιάχτηκε για να φωτίσει τα κομμάτια εκείνα του ανθρώπου που συνέστησαν την ναζιστική Γερμανία. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν εντολές ακόμα και αν βλάψουν άλλους. Οι ερευνητές λοιπόν της ε, Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου ε, του Βρότσλαφ στη Πολωνία Έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Social Psychological and Personality Science. Επανέλαβαν το πείραμα με 40 άνδρες και 40 γυναίκες ηλικίας 18 ως 69 ετών. Το κάθε καθένα αντιστοιχούσε το κουμπί που πατούσανε σε όλο ένα και ισχυρότερο ηλεκτροσοκ. Συμμετέχοντες δεν το ξέρανε. 9 στους 10 ήταν πρόθυμοι να πατήσουν ακόμα και το πιο έντονο κουμπί. Ε, η εντολή που παίρνουν ήταν το πείραμα απαιτεί να συνεχίσετε. Είναι απολύτως ουσιώδες να συνεχίσετε. Δεν έχετε άλλη παρα, ε, επιλογή παρά να συνεχίσετε. Όταν ε, μαθαίνουν οι άνθρωποι αυτό το πείραμα του Milligram λένε εγώ ποτέ. Δυστυχώς είναι πολύ περισσότεροι, είμαστε πολύ περισσότεροι. Ας φάλουμε και ο καθένα μέσα τον εαυτό του για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Μια μικρή μόνο παραλλαγή στο πείραμα. Ήτανε τρεις φορές λιγότεροι αυτοί που φτάνανε στο πάτημα του κουμπιού Όταν το θύμα ήταν γυναίκα Αυτό ίσως κάτι να λέει για αυτούς που ισχυρίζονται ότι η βία που ασκείτε απέναντι στις γυναίκες Παρότι πολλαπλασιάζεται στις μέρες μας Είναι λιγότερο αποδεκτή ηθικά παρά μεταξύ αρσενικών και το παράξενο, νομίζετε ότι από τότε που προτόγενε το πείραμα μέχρι σήμερα τα πράγματα καλυτέρεψαν. Όχι. Γιατί μόνο τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στο παλιό πείραμα πριν από 50-60 χρόνια είχαν δείξει προθεμία να φτάσουν στο ισχυρότατο σοκ των 450V. Στις μέρες μα φτάσαμε να είναι 9 στους 10. Οπότε θα ρω ότι πριν πάμε σε οποιαδήποτε άλλη είδηση αυτή προσφέρεται για σκέψη Μαζί με το υπέροχο τραγούδι Άλιστος Μνήμη η στίχη είναι της Μέρης Φασουλάκη η μουσική του Νότιου Μαυρουδή στο τραγούδι Μόρφω Τσαϊρέλη σας παρακαλώ πολύ προσέξτε ιδιαίτερα τους στίχους Άλλιστο μνήμη, δράση και δίνει, το σκηνικό μου άλλαξε. Άλιστο μνήμη, στην ιστορία το κλαίος πάλιωσε. Αλλάζει ο κόσμος, στενάζει ο νόστος, σε μια πατρίδα εγκλειστή. Το του κόσμου στενάζει εντός μου σε κρυπτή εμπιστή και ξαναπέρνω το μονοπάτι της αυταπαρνησής σε συγκυρία που με παιδεύει σε τον ουσέρνηση. Αλλάζει ο χρόνος, σιτάει ο μόνος, πεθαίνει η ελπίδα χρυσή. Αλλάζει ο χρόνος κι εγώ πιο μόνος με πίκρα σβηστή. Σβηστώ εντός μου το φως του κόσμου σε άλλους τόπους χώμη. Σώδεψε. Και ξαναπαίρνω το μονοπάτι της αυταπάνησης Σε συγκυρία που με παιδεύει σε τον ουσάρνηση Αφορά από τραγούδι. Ακούγεται από τα RGNA, είναι από τα αγαπημένα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το μικρό μια που Νομίζω ότι χρειάζεται να μετράς ένα, δύο, τρία κενό πριν ανοίξει το στόμα σου. Και ειδικά όταν έρχεται το κύμα των Στις που πέρασε τα, βαριά τα έχω για μετά το Υπάρχει και μία είδηση που σε κάνει και ε, αισθάνεσαι ξέρω εγώ ρε παιδάκι. Βλέπει ότι ο κόσμος δεν πάει απλώς πίσω. Πάει δηλαδή στο μυαλό του Βουτιούδη, δεν μπορώ να το φανταστώ αλλιώς λοιπόν, πως γίνεται, ειλικρά σας το λέω. Ίσως η Ευρώπη εκεί, το χρυσόμαλον βέρας, πάει, πάει πίσω σε ζωώδη κατάσταση, γιατί... Για παράδειγμα, εντάξει, υπάρχει η Ολλανδοτουρκική ή η Τουρκοολλανδική κόντρα. Δεν θα καθίσω να σχολιάσω τι Ολλανδικέ εκλογέ. Η ακροδεξιά ανεβαίνει. Το φασίσταριό ανεβαίνει. Έχει σημασία που δεν κέρδισε. Δεν ξέρω τι ανακούφιση αισθανθήκατε εσεί. Εγώ μόνο ανακούφιση δεν αισθάνθηκα. Και πολύ φοβάμαι αυτά τα σλόγγαν περί ανακούφισης για τι Ολλανδικέ εκλογέ. Και τα είχαμε να ανακουφιστείτε, ανακουφιστείτε, ανακουφιστείτε. Είναι για να κοιμηθείτε. Και μετά πλακώσουν τα Ναζί, θα μα πιάσουν. Και δεν θα έχουμε πάρει πρέφα Και χρησιμοποιείται και η πούλος Η πούλος η λέξη Ιτήθηκε ε, ο λαϊκισμός Προσέξτε πια πως λέμε τους φασίστες Λαϊκιστές Κοιτάξτε τι ωραία που του έχουμε εξοραίσει Δεν φασίστες Δεν είναι ναζισταριά Δεν είναι ρατσιστές Είναι λαϊκιστές και μέσα στην τούρλα έρχεται η Ανατολή και τα κάνει μπάχαλο. Δηλαδή, τα κάνει μπάχαλο. Γιατί εντάξει, δεν αφήσατε εσεί του υπουργού μα να έρθουν εκεί, μπλα μπλα μπλα, τα ακούσατε αυτά. Α, με εκείνο με τι γελάδε, με έχει αφήσει άφωνη η αλήθεια, σα το λέω έτσι: Για να σκάσουμε και λίγο τα χείλη μα. Εν μέσω διπλωματική κρίση, η Ένωση Τούρκων Παραγωγών Κοκκίνου Κρέατο ανακοίνωσε σήμερα ότι έστειλε πίσω στην Ολλανδία 40 γελάδε που είχαν εισαχθεί για εκτροφή. Ο Μπουλέτ Τούντς, πρόεδρο τη Ένωση, είπε ότι οι 40 γελάδες ράτσας Holstein στάλθηκαν στην Ολλανδία με φορτηγά κατά τη Χουριέτ και αυτοί βγήκανε και λένε: Τώρα δεν θέλουμε άλλα ζωικά προϊόντα. Θα παράγουμε εμεί μόνοι μα ε, καλό ε, κρέα βοηδών ε, χωρί Holstein, που είναι η ράτσα που είναι πολύ διαδεδομένη στην Τουρκία. Και μάλιστα θα είναι και καλή ποιότητα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι απελάβνονται. Αγελάδε Ως απάντηση Στους εθνικισμούς που ανεβαίνουν Με την παγκοσμιοποίηση Και έχει από την άλλη μεριά Ένα κουκουένα σου λέει Ότι τα έργα των ανθρώπων Η ομορφιά του κόπου τους Οι ανακαλύψης τους ακόμα και ότι η ράτσα Χολστάι, Είναι καλή για να την φας παιδάκι μου Έπρεπε να είναι κοινοκτιμοσύνη σε όλους. Αρχίζατε όμως και μου στέλνετε ευχαριστήρια και έτσι έχω από τον Γιώργο ε, και μάλιστα αυτά που λέει τώρα τι να σου πω ε, από καρδιάς ευχές και χρόνια πολλά για υγεία και χαρά και λίγη περισσότερη αγάπη ή μια αφιέρωση σε όσους έχουμε σηκαθεί την ώρα ε, και τη συγνότητα λόγω του γλοιόδους πασοκοπλυντηρίου που έχετε μαζέψει και έχουμε προγραμματίσει τον κινητό να χτυπάει μόνο κάθε Παρασκευή για μένα. Τι να σου πω, Ρε Γιώργο, ο λόγο που με χόρτασε και το ψωμί μου φάτο ε, Να πω και ευχαριστώ πολύ στον Γιάννη που λέει: σω, Υγεία πάνω απ' όλα, σωματική και ψυχική. Συμφωνώ απολύτω, είναι το πιο σημαντικό. Και έχω και ένα πολύ ωραίο γιατί ο Θόδωρο εδώ και ο Μάκη μου στέλνουν από το hot spot τη Μόρια χρόνια πολλά. Οπότε και εγώ, μια και απάνω. Στο βορρά του Αιγαίου Θα σας χαρίσω Κάτι που είναι εξαιρετικό από μόνο του Αλλά έχει μέσα και ένα δικό μας οικογενειακό χεράκι Θέλω να πω ότι στο στούντιο της Νάνσης ε, Γιατί θα ακουστεί και την ηχογράφηση Είναι εξαιρετική η ηχογράφηση Στο στοντιάκι που έχει στο σπίτι της Με την αρετή κοκκίνου στην Κιθάρα Και τον Γιάννη Ρουπακιώτη στον, ε, Στην ηχοληψία Μια εξαιρετική ηγεωργία Αγγέλου Τόλμησαν και τραγούδησαν, ηχογράφησαν και σας το χαρίζω από καρδιάς να ακούσετε και τη γλώσσα μας σε άλλη τη μορφή τη Σαπφό, το γνωστό μας Κέλο Μέσε Γογκύλα σε εξαίρετη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη το αφήνω και το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλους και όλες που δουλεύουν στα χοσπότατα μέσα, έξω, δίπλα, έμποροι άνθρωποι που η καρδιά τους είναι ανοιχτή και όχι αυτοί που εμπορευματοποιούν τον πόνο των άλλων. Από τα βάθη τη καρδιά μου, κέρασμά σα, σαν Μανος Μάνο Γεωργία Αγγέλου, ηχοληψιά οικογενειακή. Κέλο με σε γονικήλα πεφανθήλα βοησά Γλακτίναν σε δείτε ποθώς αμφιπότα τα. σε δείτε ποφό αμφιπότα Ταν καλά αγάρ καταγωγή σαούτα. Επτό εσύ δωσαν. Δεχέρω και γαρ αυτά δι' το δε μενφέτεσοι κυριογένεια και γαρ αυτά δι' το δε μενφέτεσοι Αν φύλα βοησά μα σε δείτε πόθο. Αν φυπούτα σε δείτε πόθο. Αν Τη διάλεκτο της εφούς έτσι αιωλική το αναγνώσμα και νομίζω ότι φτιάχνει τα αυτιά έτσι εντάξει και ο Χατζηδάκης ξεχασμένος ήχος για πολλούς αλλά είναι εξαιρετική δουλειά εγώ οφείλω να ομολογήσω θα σας πω εντάξει το ξέρω το στούντιο το έχουμε φτιάξει μέσα σε μια ντουλάπα <laughs> με τα χέρια μας ε, και όλοι οι φίλοι πάρει και την α, μορφή τη διαφήμιση τώρα και μας ζητάτε να σας ηχογραφήσουμε. Με τραγουδάκια για τα μωρά που γιορτάζουν, όχι ότι θα το κάναμε δηλαδή, απλώ δεν υπάρχει χώρο και χρόνο. Το λέω αυτό γιατί ε, οφείλω να λογίζω ότι έχω δει το, την προετοιμασία αυτού του πράγματο. Δεν έχω δει το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό μου το κάναν δώρο τα παιδιά και εγώ με τη σειρά μου το χαρίζω σε εσά. Και νομίζω ότι εντυπωσιάστηκα σε τέτοιο βαθμό που είχε νόημα να σα κεράσω αυτό που λέμε από τα καλά γλυκά. Από αυτά που βγάζουμε εμεί με τα χέρια μα. Θα έρθουν οι τώρα, πριν από τις ειδήσεις όμως και επειδή σήμερα έχουμε την ώρα του Πρωθυπουργού μια είδηση που δεν θα περάσει όχι εδώ και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο αλλά γιατί έχει τόσο δίνει η ουσία τη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κουκουέου Καρθανασσόπουλου σχολιάζοντα την ώρα του Πρωθυπουργού και αυτά που είπε για την υγεία ε, είπε ο άνθρωπος προσφέρατε θέαμα και μάλιστα κακό γούστο και καθόλου άρτο γιατί βεβαίως να πούμε ναι κουκουέ και θα πούμε ναι στη σύσταση Ξεταστικής επιτροπή είπε ο Καραθανασόπουλο. Τα σκάνδαλα είναι παιδί του συστήματος, των ανταγωνισμών ε, Αναδεικνύεται ανάμεσα από πολυεθνικές Και δεν πρόκειται να βγάλουμε κάποια ανάκρη από την εξεταστική Επιτροπή Έχουμε πείρα και από αυτές Παρά τα αυτά θα πούμε ναι Αλλά προσέξτε αυτή τη φράση του Καραθανασόπουλου που αντανακλά τη στάση και του κουκουέ ε, απέναντι σε όσα λέγονται, για να μην σας πιάνουν χάπατα, για να δείτε γιατί δεν πρόκειται να πάρει τη διάσταση, που όφιλε να πάρει, και εγώ είμαι εδώ να σας την πω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο φάρμακο είναι ότι το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία από το 2009, 2009 ως σήμερα πλήρωσαν 57% λιγότερο. Και οι ασφαλισμένοι, όλοι εμείς δηλαδή, ως συμμετοχοί πλήρωσαν 43% περισσότερο Επομένως Αν αυτό δεν είναι από μόνο του σκάνδαλο Από μόνο του σκάνδαλο Πέρα από τα σκάνδαλα που μπορεί να υπάρχουν Και τις πατάλες στον χώρο της Υγεία. Δεν είναι σκανδαλώδη Και αντιλαϊκή βαθιά Η πολιτική Έρχομαι και αναρωτιέμαι εγώ Όταν το κράτο και τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν 57% λιγότερο και η εισφορά του ασφαλισμένου, με περικομμένα και πετσοκομμένα τα πάντα, είναι 43% μεγαλύτερη. Αυτή είναι η αλήθεια για την υγεία. Και θα έρθει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων και θα σας πει ότι είναι όλα περίπου ωραία και καλώς καμωμένα. <Κλέψανε> λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λέψαν, έκλεψαν, ανάπηροι, Λέψα, Λέψα. Προνομιού. Για να μην αναρωθιάστε και ψάχνετε, γιατί δεν ανήκω στο είδο του lifestyle, τα τρία κλείνω. Ούτε ένα, ούτε δύο. 63. Όλα δικά μου. Όλα ζωισμένα μέχρι την τελευταία ρανίδα του ζωντανού ρέοντος αίματός μου. Γι' αυτό και τα τραγούδια που ακούτε, άμα θα τα το καλοσκεφτείτε και θα τα δείτε είτε λίγο πιο πιτάτα, είτε λιγότερο μπιτάτα είτε έχουν ακούσματα από το σύνολο των ακουσμάτων της ζωής μου, είμαι άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική όπως... Όλη μου η οικογένεια, ε, είτε θυμίζουν Μανώλη Χιώτη, είτε πάμε σε Ρεμπέτικο, είτε πάμε σε οτιδήποτε, ή σε Ζακινθινά και Πτανήσια τραγούδια, γιατί έχω και ένα δημοτικό παρακάτω που μου έχει βάλει σε μία τζαζ εκδοχή εξαιρετική, γιατί ξέρετε το τραγουδούσα εγώ στη Χοροδία προάμνη μόνο ετών, προ, προ 40 ετών. Σα λέω μόνο ότι ε, ε, ε, μέσα σε όλα αυτά και με αυτή τη μουσική και με αυτά τα τραγούδια, χαίρεσε πα να παραξενεύεσαι. Ταυτόχρονα με τη χαρά να ακούς σήμερα διασκευέ τραγουδιών που εγώ άκουγα ή έπαιζα ή παίζαμε οικογενειακώ κάτι Κυριακέ εκεί. Ο πατέρα Μαντολίνο, η μάνα μου Πιάνο, εγώ Ακορντεόν, η Νάντ Κιθάρα, δηλαδή μαζευόμασταν ή κάναμε κάτι τέτοια οικογενειακά. Μισοπαράφωνα, αλλά πολύ ωραία πράγματα αυτά. Μακάρι σε όλα τα σπίτια να υπήρχε ε, αυτό που λέμε η μουσική ακορντεον η ναν πράξη, σαν πράξη δεδομένη. Λοιπόν, ε, ακούω τραγούδια που ήταν προ 40 και 50 ετών ακούσματα. Και τα πήραν τα παιδιά. Ε, αυτό σημαίνει και μια συνέχεια, σημαίνει ταυτόχρονα και μια έλλειψη ή αν θέλετε μια κούραση από επαναληπτικότητες εμπορευματοποιημένων ασμάτων που βιλευγένουν από τη μηχανή του κοιμά. Έτσι γιατί έπρεπε να, να βγούνε. Και σε μια εποχή που η ΑΕΠΗ <laughs> και με απόφαση του δικαστηρίου πια χρωστάει στου δημιουργού το παπούτσι μου και την κάλτσα μου. Λοιπόν, ο παντελή. Μου λέει εκτό από τα χρόνια πολλά, 60 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια, έτσι που το έχει γράψει με 4,0 δεν υπάρχει αριθμό, είναι η ετήσια δαπάνη των τραπεζών που δεν πουλάνε κανένα προϊόν και άλλα 25 εκατομμυριάκια σε δικηγορικά γραφεία. Και μου λέει και κάτι φοβερό. Θέλει να κάνει μία τηλεφωνική δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού. Η χρέωση έχει φουπουά και μάλιστα στη μεγαλύτερη κατηγορία, 24%. Είναι η σύτηση ενό κακότυχου παιδιού προϊόν. Απολύτω. Αφού είναι τα αντισταθμιστικά. Τώρα θα κόβουν τη σύνταξη και λένε ότι θα ταΐζουν τα παιδιά στα σχολεία. Δηλαδή το αυτονόητο υποχρέωση να ταΐζονται τα παιδιά στα σχολεία, ώστε οφείλαμε σε ένα δωρεάν σύστημα υγεία, όπου τα παιδιά περνάνε ώρε μέσα στο σχολείο να τρώνε υγιεινά καλά μέσα στα σχολεία. Γιατί αυτό σημαίνει δωρεάν παιδιά εκτό των άλλων. Ε, και εσύ άρχισε τώρα και μου λέει Γιατί βάζουν 24% φουπά στη φιλανθρωπία. <laughs> <laughs> το απλό πράγμα είναι αυτό. Ε, ο Βασίλη. Ε, Λοιπόν, ε, δεν είναι μόνο οι φασίστε που του λένε ακροδεξιού. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία είναι αντιφατικά μεταξύ του. Κάτι θες να πει εναντίον των κομμουνιστών, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Δέχομαι τα χρόνια πολλά και δέχομαι και την επισήμανση ότι του ε, φασίστε πρέπει να του λε όπω είναι φασίστε. Άμα αρχίσει και του λε λαϊκιστέ ή κάτι άλλο, του εξοραίζει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αφού σα ευχαριστήσω για τα χρόνια σα πολλά, σα κάνω και μια κλήρωση γιατί. Ε, τα, αυτά που μου λέει κάποιος φίλος μου Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη Περι Παναθηναϊκού θα τα πούμε μετά Λέω λοιπόν σας κάνω μια κλήρωση Και η κλήρωση αφορά το παιχνίδι του Εντερουβγάλτη Πως με βρίσκεται Εξαιρετικά αντάρτικα ε, Διάθεση έτσι Ασταθή που έχει ο Μάρτης Λοιπόν είναι όμως η Ιζαμπελαλιέντε είναι από τις εκτός ψυχογιός, έχω πέντε βιβλία για τους πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 και αφορά τις γυναίκες της οικογένεια Jackson, την Ινδιάνα και την Αμάντα που η Μεν Κόρη ακολουθεί τον πατέρα της στο κεφάλι τη, που είναι του Τμήματος Ανθρωποκτημιών της Αστυνομίας του Σαν Φραντσίσκο αρχίζει με το διαδικτυακό παιχνίδι μυστηρίου uh, uh, uh, Reaper να ψάχνει φωνιάδε μέχρι που ξαφνικά αρχίζουν πραγματικές παράξενες δολοφονίες στην πόλη ξαφνικά χάνεται η Ινδιάνα και η Αμάντα προσπαθεί να βρει που χάθηκε και τι συμβαίνει με το δολοφόνο το παιχνίδι του Αντεροβγάλτη Ιζαμπέλα Λέντε πέντε βιβλία για τους πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 και αυτά όπως οι Αντεροβγάλτες είναι ανθρώπων έργα η ωραίότερη διασκευή της διασκευής του αρχικά επιάρχου τραγουδιού από τα κλασικά πια μιας ολόκληρης γενιάς. Τη σάλκης της πρωτοψάλτη Φωνή και του Μάριου Φραγκούλη η μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη και η στίχη της Λίνας της Νικολακοπούλου «Ανθρωπονέργα». Πίσω το 1993. Αυτό γραφόταν ενώ στυνότανε και ξεκίνησε την καριέρα του το Maastricht, που σήμερα πληρώνουμε όλοι. Λες και πέφτουμε σε τείχου με κατό. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ, αυτό του νου τη βέργα. Λες και οι στάθμοι τη αγάπη, πάει να βρει. Όσοι κρύβονται στη λάσπη, θησαυρί πώ κοπήκανε στα δαχτυλά ή σταυρί για άνθρωπον έργα. Αδιόρθωτα τα μάτια κι οι καρδιές με κουδιά και φερμούαρ κατεστραμμένα που κουβέρδες μου <σου>, σου πέσανε βαριές κι αποφάσισες και να ζει χωρίς εμένα. Αδιόρθωτα τα μάτια κι οι καρδιές Βουδιά και θερμουάρκα τεστραμμένα. Οι οκουβέντε μου σου πέσανε βαριές Και αποφάσισες να ζει χωρί εμένα. Λε και στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί. Λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί που ένας το βλέπε το φως για να κι άλλος για δύση. Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβά να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο ήσουν ή Βαραβάν που η φύση <Το> αδειόρθωτα <Το> τα ματιά και καρδιέ. <Το> Με κουμπιά και φερμουάλ κατεστραμμένα. <Το> <Το> οι ολέδε <ουκέντες Το> μου σου πέσανε βαριέ, και αποφάσισε να ζει χωρί εμένα. Αδειόρθωτα τα ματιά και οι καρδιέ με κουπιά με και φερμουάρ κατεστραμμένα δυο κουβέντες δυο μου σου πέσανε βαριές κι από φέσεις είσαι mm -hmm. να μου τα ελεγα χρόνια πολλά πολύ Παναθηναϊκάρα, 27χρονο από τη Θεσσαλονίκη και μου ζητάει πρόβλεψη για την Κυριακή. Ξέρω πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και την ατραφούλα μου, που δεν του ενδιαφέρει τίποτε στο Παναθηναϊκό εκτό του να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Το εννοώ. Εμένα με ενδιαφέρουν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το ξεκαθαρίζω, έτσι. με, με, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω την ομάδα να περνάει και στην Ευρώπη ξανά και να πάρει και πρωτάθλημα ξανά κτλ. Ε, το ντέρμπι της Κυριακής τώρα. Δεν θα διακινδυνεύσω καμία πρόβλεψη διότι δεν είμαι σε θέση να σας πω την αντίδραση της Κερκίδας. Και πάμε που θα σα το πω. Με πολύ τσαντίλα, με πολύ επιφύλαξη, που φαίνεται γελίο να λέω σε ανθρώπους που θα πάνε στο γήπεδο «Έγώ έχω διαρκείας και το πιθανότερο είναι να μην πάω», Λέγοντα σε φίλους και σε γνωστούς και στην αδερφή μου «πάρτε μαζί σας μάσκες και εισπναιόμενα». Τι να σας πω. Το έχω δει να γίνεται και χωρί φυλάκου τη αντίπαλη ομάδα μέσα. Και μου έρχεται και τρέλα. Τώρα που έχει ανοίξει και η συζήτηση, κατά την άποψή μου, μην πω τώρα τι συζήτηση είναι αυτή για τη μεταφορά του γηπέδου στο γουδί και το οποίο δηλαδή και τούτο και εκείνο και τα άλλο και την ενοποίηση και τα έμπα στην πλάτη του Πανατιναϊκού. Ειλικρινά σα το λέω, με βρίσκεται πάρα, πάρα πολύ επιφυλακτική. Δεν θα διακινδυνεύσω πρόβλεψη λέγοντα μόνο ένα πράγμα. Επειδή τώρα και οι δεν είναι στα καλά του, έτσι. Ομάδα η οποία τα ρίχνει μόνο στο τερματοφύλακα, ενώ παίζουν 11, ε, αρχίζει και έχει προβλήματα ομάδα. Εμείς και οι Παναθηναϊκοί ξέρουμε πολύ καλά από κάτι τέτοια. Έχουμε σφυρίξει την ώρα που ο δικός μας πρόκειται να χτυπήσει πέναλτη, δεν είμαστε. Είμαστε αχάριστο κοινό. Λοιπόν, αν το κοινό δεν είναι αχάριστο και στηρίξει πραγματικά την ομάδα, νομίζω ότι το μάτς μπορούμε να το πάρουμε. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πώς, ούτε πόσο. Μπορούμε να το πάρουμε. Και θα έχει και μια σημασία για αυτούς που το βλέπουν σαν νίκη απέναντι σε ένα μονοπόλιο το οποίο δεν φτιάχτηκε και με το καλύτερο των τρόπων και των μεθόδων. Τα είπα όλα με πολύ εξαιρετικά... Κοιτάξτε, είναι γενέθλιος περίπου η εκπομπή, τη Δευτέρα μπορεί να τα έχω, αλλά εντάξει, 63 χρονών μπορώ και να στρογγυλεύω όποτε θέλω γιατί προσπαθώ να φυλάξω τον εαυτό μου από το χουλιγκανισμό του Δηλαδή από τον κακό μου εαυτό Το συστήνω και στους υπόλοιπους Και για να σας φτιάξω τη διάθεση Θα σας παίξω ένα τραγούδι Και αφού σας παίξω το τραγούδι Μετά θα σας διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο Που εξηγεί το Βυσανιώτησσα για να έχετε και μια συνέστηση, γιατί όταν υπάρχει ένα ωραίο κείμενο κάπου γραμμένο, αξίζει τον κόπο να το πλησιάζει κάποιο. Λοιπόν, το μωρί κοντούλα λεμονιά είναι ένα από τα δημοτικά που λατρεύω. Είναι πυρότικο, παραδοσιακό. Ε, νομίζω ότι έχει συγκινήσει γενιέ επιγενεών. Το καταπληκτικό είναι ότι συγκινεί και τι σημερινέ. Λοιπόν, ο Άγγελος Κορδήλη και ο Γιάννη Λιμπέρη, που το τραγουδάνε κιόλα, έκαναν μία διασκευή μπλουζωροτιά. Από αυτές που μου έρχεται να τους πιάσω νου νου νου νου νου Να τους φιλήσω Λοιπόν, ακούστε το Εγώ με αυτό θυμάμαι τα νιάτα μου Σε χωροδία, Να το τραγουδά και στην Πάτρα Και να πέφτει το αμφιθέατρο Γιατί τότε έπεφτει για τραγούδια το αμφιθέατρο Γιατί πέφτει ώρες ώρα απ' έξω και απ' έξω τις εκατομμύρια Για να την πω έτσι και την κακίουλα μου Yeah. Μη μου πείτε ότι δεν μείνατε άφωνοι Εγώ τουλάχιστον ε, Εντάξει είναι Στην προσωπική μου κουλτούρα Αυτού του είδου η μουσική Και αυτού του είδους η δημοτική μουσική Και αυτού του είδους η διασκευή και ειλικρινά το χάρηκα, Τερφούλα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό και το κέλο μέσα γονγκύλα σήμερα. Με έχουν στείλει άκλα, αυτή και εκεί που διάβαζα λοιπόν για τη Βυσανιώτησα, πατάω αυτό το καλό του διαδικτύου. Πετυχαίνω στη στείλει αποτυπώματα από την καθημερινή τη Μαριάννα Τζιαντζή το εξαιρετικό εξή κείμενο. Μόνο λαιμόνια τη αλλοτεχροκοπημένη Αργεντινής βρίσκει κανεί στην αγορά. Κατά κίτρινα στριπνά, όμορφα στην όψη, ομοιόμορφα στο σχήμα και το μέγεθο. Κερωμένα, αποπρασινισμένα, ανθεκτικά στα μακρινά ταξίδια και στα καπρίτσια του καιρού. Το καλοκαίρι, η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση και έτσι τα λεμόνια που αγοράζουμε δύο και κάτι ευρώ το κιλό έρχονται συνήθω από πολύ μακριά έχοντας πετάξει πάνω από θάλασσε και αποστεριέ. Όχι πω η Τρόικα έφερε τα αργεντρικά λεμόνια στην Ελλάδα. Πιο πολύ κομικό παραλαϊκίστικο θα ήταν το να φανταστούμε το κακό μάτι τη Μέρκελ του κυρίου Τόμψεν να πέφτει πάνω στο δέντρο και να το ξέρει. Η λεμονιά δεν είναι ματιασμένη, δεν βρίσκεται υποδιωγμών, απλώς η καλλιέργειά της δεν ενθαρρύνεται ιδιαίτερα. Ακόμη κι ένας πρωτοετής φοιτητή τη Γεωπονικής γνωρίζει ότι από το Μάι μέχρι το Σεπτέμβριο η συγκομιδή ελληνικών λεμονιών σταματάει με εξαίρεση τα διφόρια, τα σφιχτά, μικρά και πράσινα, εφηβικά λεμονάκια με το λιγοστό χυμό. Οι νόμοι τη αγοράς φέρνουν τη μικρή ταμπέλα αργεννινή στα τελάρα, μια λέξη που προκαλεί ένα μικρό ρίγος όχι επειδή οι εισαγωγές εσπυριδοειδών ή τουρκικών σίλιαν ή κοινέζικων σκόρδων δίχνουν το εθνικό μας φιλότιμο, αλλά γιατί η τουρκικων σιλιαν η κινεζικων σκορδων διχνουν το εθνικο όπως και η γελιά, η πορτοκαλιά, το κλίμα, είναι το σύμβολο της γενεοδορίας της ελληνική γης. Έτσι και βρει τον τόπο της στο φως, στον κήπο, στον πολυκατοικία. Ακόμα και σε μισό τετραγωνικό μέτρο χώμα η λεμονιά φουντώνει, γεμίζει άνθη και καρπούς με το τίποτα, χωρίς καν να την ποτίζουμε να την κλαδεύουμε. Αρκεί μην την πιάσει ο πάγος. Δεν αναφέρομαι στις ευλογισμένες περιοχές της χώρας μας όπως την Κορινθία, την Αιγελία ή την Άρτα, όπου τα δέντρα στενάζουν κάτω από το βάρος των καρπών, αλλά στη λεμονιά της αυλή, αυτή που νοσταλγούν οι ξενιτεμένοι, Βλέποντα τα βουνά από λεμόνια Αργεντινή στου πάγκου τη Λαϊκή, θα ρίξει πω η κοντούλα λεμονιά ξενιτεύτηκε και αυτή, όπω σήμερα ξενιτεύεται ο έτοιμο να δέσει η ανθό τη ελληνική η βυσανιώτησα, η μικρή άνεργη δελβινακιώτησα. Σε μια συνομιλία του Οθόδωρο Αγγελόπουλου με τον Μισελ Φάη, που είχε δημοσιευτεί στην ελευθεροτυπία, λέει η Ζιαντζή, γράφει: Ψάχνοντα τότε το 69 για το χωριό τη Αναπαράσταση, βρέθηκα σε ένα χωριό ψιλά στα ζαγόρια. Νοέμβρη μήνας με ψηλό βροχο, μαύρης η πέτρα Πένθιμες γυναικείες φιγούρες χάνονταν στα ερήπια Μια γερική φωνή τραγουδούσε στο έρημο καφενείο «Μωρι κοντού, μωρι κοντούλα λεμονιά» Στάθηκε εκεί στην άκρη, η φωνή ράγισε και έσπασε έπειτα από λίγο Έμεινε το τοπίο με τη βροχή, έμεινα κι εγώ, αυτό θα έπαιρνα μαζί μου Η κοντούλα λεμονιά χαμήρωσε τους κλόνους της για να πάρει μαζί της στο σκη Αφού με αυτό το τραγούδι τον αποχαιρέτησαν οι φίλοι του στο τελευταίο του ταξίδι Καιρωμένα, αποπρασινισμένα τα λεμόνια Καιρωμένοι, χρεωμένοι, αποπρασινισμένοι κι εμείς Ιστιμένοι λεμονόκουπα Δεν βρίσκεται μόνο στα σκουπίδια Πολλοί ήδη την αντικρίζουν στον καθρέφτη Την αντικρίζουν και στο ζωντανό μελλοντικό χάρτη της χώρας τους Λοιπόν φιλάρε, τι έχετε να πείτε για του δημοσιογράφου. Έτσι, αυτά τα, τα γενικευμένα, αλήθεια, Ζρουφιάν είναι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει γραφή σήμερα, δεν υπάρχει κουλτουρά σήμερα, δεν γράφετε τίποτα σήμερα, δεν λέγεται τίποτα σήμερα. Πόσο χαίρομαι, όταν εκδικούμε από μια εκπομπούλα σαν και τούτη εδώ, να παντώ, εμπράκτος, με το ακριβώς αντίθετο. Και έτσι μπορώ να πάω και στο παράπονο μου. Ένα τραγούδι εξαιρετική σημασία για τις ανθρώπινες σχέσεις τραγουδισμένο και φτιαγμένο από δικούς μου ανθρώπους η στίχη είναι της νάντσης κανέλη η μουσική της ξένια δικαίου στο τραγούδι η φιλαλάδα μου η αφρούλα η φρυδά Το παραπονό μου απόψε Άλλη υπομονή δεν έχει Θέλει να ακουστεί, να κλάψει Γιατί άλλο δεν αντέχει Λείπεις απ' τα δύσκολα Και μου λες Θέλεις καθαρό αέρα Μα οι απουσίες γίνανε πολλέ. Και πως να τα βγάλω πέρα Αν ήσουν στο πλάι μου τις ώρες Που σε ήθελα Θα άντεχα τα δύσκολα τα σκούρα Τη ζωή. Θα παίρναγα τις συμπληγάδες Θα βγαίνα Ξηλά στον ουρανό μαζί σου να κοιτώ Κατάματα τον ίδιο το Θεό Ξηλά στον ουρανό μαζί σου να κοιτώ Κατάματα τον ίδιο το Θεό Πάλι βολτά θα με πάει και για μας θα μου μιλήσει. τα μεσέρια ναΐρα, Μόλι τα χειρότερα μ' αφήσει. Χάραξε καινούριο δρόμο. Τίποτα από μένα ναι δεν κράτησες, δώρο μετανέ στον πόνο Α, Αν στο πλάι μου τις ώρε που σε ήθελα Άντεχα τα δύσκολα, τα σκούρα τη ζωή.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 Παίξαμε και το ζεϊμπέχικο Όπως κάθεμαστε και συζητάμε εδώ τώρα Ελληνικά μάλιστα έχουμε παίξει τα πάντα Μπλουζιές, ροκές, δημοτικά ε, Δηλαδή και τι δεν έχουμε παίξει ε, Ταξί. Όταν έχεις αυτά Τι τα θες τα δώρα τώρα Ειλικρά σα το λέω Ένα είχος είναι φίλεμα ρε παιδάκι μου Είναι φίλεμα Τα πράγματα του πολιτισμού είναι φιλέματα Αλήθεια το λέω Μου έχει στείλει εδώ η, α, η ρήτα από τη Θεσσαλονίκη, ποντιακές ευχέ για τα κυρία άχνα μου Αχ να μπορούσα να τις σε διαβάσω, μα το Χριστό και την Παναγία Δεν μπορώ να τις διαβάσω Αν κάνω μία απόπειρα νομίζω θα με βρίζουν όλοι πόντι Γιατί είναι με αγωνι... αγωνιστικούς ποντιακούς χαιρετισμούς Λιάνα πεσα συν ψιή με είσαι πολυχρονέσα και γερέσα ή γέρεσα Αμών τα ψηλά βουνά με υγεία και ευλοίαν Μα, είδε, περίπου κάπω τόπα. έτσι. Είναι η άλλη ομορφιά που ακούγεται. Έχει δίκιο. Γιατί το στέλνει στα ποντιακά. Έχουμε παίξει πιο πριν σε ολική διάλεκτο, κέλο, με σε Και ξαφνικά η γλώσσα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι από μόνη τη μουσική. Πάμε τώρα σε μια κλήρωση. Ε, εγώ θα παίζω τα ωραία και τα τρυφερά στα τραγούδια και θα σα κληρώνω θρίλερ, αγωνιστικά, άγρια. Τι να σα πω. Λοιπόν, η Στέφανή Μάιερ έχει γράψει τη χημικό. Η εκδόση ψυχοχαιώ 5 βιβλία. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200, crime, είναι η κατηγορία crime, λογοτεχνία, αστυνομική, θρίλερ, χοντρό, καταιγιστικό. Μια πρώην πράκτορας που την κυνηγά η υπηρεσία της, κάτσε σας θυμίζει αυτό. Πρέπει να λάβει μια τελευταία αποστολή ώστε να καθαρίσει το όνομά της και να σώσει τη ζωή της. Τώρα τελευταία πάντως, σας λέω ειλικρινά ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά δουλεμένο με η ατρόμητη και συναρπαστική νέα ηρωίδα με ιδιαίτερε δεξιότητε. Αυτέ που αν τα 63, λε Ζάχρεπέδα, εκεί μου να μπορούσα να τα κάνω αυτά. Έτσι. Το, το ευχαριστιάσαι. Γιατί όταν είσαι 20, νομίζω ότι μπορείς να τα κάνει. Όταν είσαι 63, παραπονιάσαι που δεν μπόρεσε να τα κάνει. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, είναι από τι κορυφαίε συγγραφεί παγκοσμίω. Έρχονται διαφημίσει, εσύ τηλεφωνάτε στο 211-200 και για μια χημικό. Που στο επίπεδο ενό τρίλερ θα σα κόψει την ανάσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό τη. Μας... Λοιπόν, γεννήθηκε ο Χουάν Σεμπαστιάν Μαροκίν στο μεταγενή τη Κολομβίας του 1977, να ζει στον Ποενοσάιρε με τη γυναίκα του και την κόρη του. Όταν ο πατέρα του δολοφονήθηκε από επίλεκτο σώμα τη Κολομβιανή Αστυνομία, ορκίστηκε εκδίκηση. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι θα πρόκειται για καταστροφική συνέχεια του πατέρα του. Και έτσι έγινε ειρηνιστή. Άνοιξε διάλογο, ζητάει συγγνώμη από του απογόνου των θυμάτων της βίας και της τρομοκρατίας που ασκήθηκε από τον βαρονό των ναρκωτικών πατέρα του στις δεκαετίες του 80 και του 90 Ο λόγος για τον Χουαν Πάμπλο Εσκομπάρ Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, γράφει ένα βιβλίο όπως ο ίδιος το έζησε για τον πατέρα του και η παρουσία θα γίνει Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 9 ώρα το βράδυ στο Public Café από τις εκδόσεις Μήνωας και θα του παρουσιάσουν μάλιστα την εκδήλωση οι ατέριαστοι, ο Γιάννη ο το και ο Χρήστος Κούτρας. Φίλοι μου και καλά παιδιά και καλή δημοσιογράφοι. Έχω λοιπόν για σας πουλάκια μου πέντε βιβλία να μάθετε όλα... Μα όλα, τα πάντα, όλα που λέμε για τον Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο πατέρα μου είναι ο το τίτλο του βιβλίου. Τη μετάφραση την έχει κάνει η Μαρία Παλαιολόγου. Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ, εκδόσει Μίνωα. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα περισσότερο από κάθε άλλο να γράψει ένα βιβλίο. Και μάλιστα αφού αποφάσισε να μην ακολουθήσει και την ίδια πορεία ζωή, αυτό το παιδί. Επειδή όλα είναι πιθανά και από ρόδο αγκάθη βγαίνει και από βιέννη, από ρόδο αγκάθη και από κάτι βγαίνει ρόδο. Έτσι λοιπόν. 2 2:11:200, 8:200 για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν, και εγώ. Το κέρασμά μου συνεχίζεται. Το λατρεύωτο τραγούδι του Πασχαλίτερ Ζή. Ο δικό μου ο δρόμο, η στοίχη τη Εβιδρούτσα, η μουσική του Γιώργου Θεοφάνου. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένανε ναι, σε όλου του άντρε που πόνε η καρδούλα του. Πολύ για την αγάπη. Το όνομά μου με στι λίστε από τα πλοία στα αεροπλάνα στα φτηνά ξενοδοχεία η στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου σε κανέναν δεν ανήκω είμαι δικός μου το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, Σ' αγαπώ και έτσι μπορεί να με ξοντώσει, σ' και έτσι μπορεί να με ξοντώσει. Ο δικό μου δρόμο έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γραφει επικίνδυνη λέξη ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. γυρνάω διχός λόγο και αγκαλιάζομαι τις νύχτες με το φόβο. Ποιο κομμάτι γης μπορεί να με κρατήσει αφού η σκέψη μου με έχει εξορίσει. Διάδρομες πάντα στις ίδιες υποσχέσεις μη μου πως μαγαπάς και θα με δέσεις. Θα ξεφύγω από τη ζωή στι χαραμάδε. Πάντα μόνο στα μέσα σε χιλιάδε. Πάντα μόνο στα μέσα σε χιλιάδες. Ο δικό μου δρόμο έχει χρόνια διαλέξει. Συνοδό δράσιμος, επικίνδυνη λέξη, ο δικός μου οδηγός δεν μου δίνει η αστέρι για η αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Ο δικός μου ο δρόμος έχει χρόνια διαλέξει στην οδό γράφει επικίνδυνη λέξη ο δικός μου ο δρόμος δεν μου δείχνει αστέχη Μια βαλίτσα στο χέρι Περακλώσαμε και τώρα Διαβάζοντας και τις τελευταίες ευχές Γιατί σήμερα είχε τόσο πολύ διαφήμιση που αναρωτιέμαι αν αποφασίσουν οι διαφημιστές να, να ρίξουν στην ε, γενέθλια προαναγγελθής ως γενέθλια εκπομπή μου, τη Δευτέρα τα έχω 20 Μαρτίου. Ό,τι άλλο να διαβάσετε ψέμα, είναι, σα το λέω εγώ. Λοιπόν, και μην μ' τι οροσκόπει έχω και τέτοια, αυτά τα βαστάω για να τα κάνω πλάκα με την παρέα μου. Ε, ε, λοιπόν, ε, να ευχαριστήσω από καρδιάς τον... Ε, η Λία που μου στέλνει από το Καλαμαριά 13 χρόνια πολλά βαζέλη. Μακάρι μανάρι μου, 13 ανάντα γκολ και να τα έχουμε βάλει, όχι να τα έχουμε φάει την Κυριακή. Λοιπόν, ε, ο Αντώνη, χρόνια πολλά και τυχερά. Μου αρέσει αυτό το τυχερά. Άμα έχει τύχη, είσαι και ευτυχή. Έχει καλή τύχη. Ευτυχή στα ελληνικά σημαίνει καλό τύχο. Καλό Η ευτυχία είναι καλή τύχη. Λοιπόν, ε, την τύχη μα, άμα την παίρνουμε στα χέρια μα, γίνεται λίγο καλύτερη πάντοτε. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και που είμαστε και που και με συγκινεί γιατί ήτανε σερβιτόρος στην ΕΡΤ όταν εγώ ήμουν στραβάδι πριν από πολλά χρόνια και ο τέτοιο το παρουσιάζει περίφανα και θυμάσαι ακόμα ρε Αντώνη ότι τον πίνω σκέτο, ελληνικό, διπλό από το 79 μέχρι σήμερα. Να σε καλά, Παλικάρι. Μου Μα το Χριστό. Θα, τον... θα ρουφάω τον καφέ μου, διπλό ελληνικό σκέτο και θα σε θυμάμαι. Να πω ε, χίλια ευχαριστώ για την υγεία και τι επιθυμίες που λέει να πραγματοποιήσω τη Λάουρα. Να πω ευχαριστώ στη Δέσποινα. πολύ πολύχρονη να με χαίρεστε και να σα χαίρομαι. Και να κλείσω με το φίλο μου τον Ιόνιο τον Μπακάλι. Τι χρόνια πολλά γενέθλια έχει, Λιάννα μου. Να σε χαιρόμαστε και να σε πάντα καλά δύναμη να σου στείλω δώρο μπακαλιάρο με την ACS <χει> λοιπόν να μου το στείλεις γιατί τώρα που όλοι στέλνουν κάτι βομβίτσες και κάτι τέτοια μπακαλιάρο το Χριστό μέχρι την 25η Μαρτίου το έλεγα που θέλω να τον φτιάξω και με σκορδαλιά να τιμήσω τη μέρα και το έθιμον όπως συμβαίνει σε τούτο εδώ τον τόπο θα σας αφήσω λέγοντα σας και μια μικρή ιστορία με πολύ περήφανη που όταν ε, ζήτησα τα δικαιώματα από το Show Must Go On μου τα δώσανε για να πάρω σε μια εποχή που πληρώναμε δικαιώματα και ήταν πολύ άγριο. Όταν έκανα το Λιάννο στον Αντένα πίσω στο 1992, μου τα έδωσαν τα δικαιώματα όταν του έστειλα το τρέιλερ τη εκπομπή. Και επειδή το τρέιλερ τη εκπομπή, εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν τα δικαιώματα δωρεάν. Όταν είχε κυκλοφορήσει το έλμπουμ, τότε όταν το ζήτησα εγώ, είχε κάνει 1300 κομμάτια στην Ελλάδα. Παίζεται 6 μήνε η εκπομπή και είχε κάνει 35.000 κομμάτια. Ο Φred Μέρκιουι πέθανε δύο μήνες αφού του είχε γράψει αυτό το εξαιρετικό τραγούδι με χαρακτηρίζει, το πιστεύω, το αγαπώ πολύ το έχω υπηρετήσει όλη μου τη ζωή ε, στην τηλεόραση στο βάθος του και όχι στην έννοια της στενή του θεάματος Show must go on από μένα τελευταίο κέρασμα για σας ακούστε το Αμέσως μετά έρχονται οι ειδήσει και ο Γιώργος ο Γεωργίου Να είστε καλά, ευχαριστώ για τις ευχές Σε όποιον και όποια τυχόν γιορδάζει σήμερα Χτες, αύριο μεθαύριο και κάθε μέρα Χρόνια πολλά και από μένα. We know this score On and on Does anybody know What we are looking for Another hero Another mind just crying Behind the curtain.